Το τέλος θα έρθετε από εδώ να σας δώσω το βιβλιαράκι αυτό το οποίο σας είχα προειδοποιήσει ότι θα βγάζαμε το οποίο εκθέτει όλη την κατάσταση που συνέβη τότε στο δικαστήριο με τα καρναβαλικά που τα είχατε πληροφορηθεί φυσικά τα βλέπατε και από τις τηλεοράσει και επειδή από τις τηλεοράσεις ακούστηκαν πολλά ψέματα, από τα ράδια πολλά ψέματα. Πολλά λόγια δικά μου παραποιήθηκαν, παραχαράχθηκαν. Γι' αυτό ήταν ακριβώς το λόγο. Θέλησα να σας ενημερώσω εγώ ο ίδιος. Και στο τέλος σας είπα να έρθετε να πάρετε αυτό το βιβλιαρά και δεν είναι καθόλου κουραστικό. Έχει μεγάλα γράμματα για όλου σας είναι και για τις πλέον για τους πλέον γέροντες που δεν βλέπετε καλά. Είναι τα γράμματα αρκετά ευδιάκριτα, θα μπορέσετε όλοι να μάθετε και να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε. Στο τέλος λοιπόν. Και πείτε και σε αυτούς οι οποίοι λείπουν ότι μόνο ένα Σάββατο ακόμα θα τα έχω μαζί μου. Έκτοτε δεν θα τα πουβαλάω μαζί μου. Ένα Σάββατο ακόμα θα τα έχω μαζί μου, δηλαδή θα τα δώσω και το άλλο Σάββατο. Σε όσους δεν θα έχουν πάρει φυσικά εάν δεν έρθουν δεν θα τους δώσω εσείς θα πάρετε μόνον από ένα ερχόμαστε τώρα στην Αγία μας Γραφή και βέβαια πριν αρχίσουμε την Αγία Γραφή να σας υπενθυμίσω ότι αύριο ανατέλει η μεγάλη ημέρα Τη υψώσεως του Τιμίου Σταυρού η οποία βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού που εορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου εκείνη την ημέρα στις 14 Σεπτεμβρίου υπάρχει για την Εκκλησία μας Πένθος είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή εκείνη η ημέρα νηστεύεται όπως ακριβώς και η Μεγάλη Παρασκευή Εάν πέσει οποιαδήποτε μέρα πλην Σαββάτου και Κυριακής, εκείνες, εκείνη την ημέρα δεν τρώμε λάδι. Εάν πέσει βέβαια Σάββατο ή Κυριακή η παγκόσμια ύψωση του Τημίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου τρώμε λάδι. Αύριο όμως, επαναλαμβάνω, η ημέρα της ύψώσεως του Τημίου Σταυρού δεν έχει καμία σχέση με τις 14 Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος, μερικοί που ρωτούν τίθεν από ευλάβεια... Αν τρώμε λάδι, αύριο επειδή είναι του Σταυρού κλπ. Συνήθω ρωτούν αυτοί που τρώνε τα κρέατα όλες αυτές τις ημέρες, αυτοί οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο και δίθεν τους έβιασε ευλάβεια για την ημέρα τους, της Σταυροπροσκυνήσεως. Δεν έχουμε λοιπόν καμία ιδιαίτερη νηστεία αύριο. Αύριο τρώμε κανονικά το λαδάκι μας, όπως τρώμε κάθε Σαββατοκύριακο αυτές τις ημέρες της Αγίας Τεσσαρακοστής όπως τρώμε κάθε Σαββατοκύριακο το λάδι μας τρώμε και αύριο Κυριακή το λάδι μας απλά ο Τίμιος Σταυρός υψούται αύριο από την Αγία μας Εκκλησία για λόγο να πάρουμε δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής διότι η αρχή είναι πιο εύκολη από τη συνέχεια. Και δεν το λέω αυτό μόνο για την νηστεία, το λέω και για τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος. Λιγότερο πολέμησε τις 21 ημέρες, περισσότερο θα πολεμήσει τις άλλες. Ακριβώς διότι όσο πλησιάζει το πάθος του Κυρίου τόσο και αυτός αγριεύει τόσο και αυτός γίνεται τρελαίνεται ο Γολγοθάς τον βασανίζει όταν θα έρθει μεγάλη Παρασκευή αυτός θα γίνει τρελός θα γυρνάει και θα χτυπάει το κεφάλι του πέρα δόθε ακριβώς διότι ο Γολγοθάς ήταν για αυτόν το σπάσιμο του κεφαλιού του αγριεύει και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο πόλεμος τώρα θα οξυνθεί, ο πόλεμος θα ενταθεί, θα επιστρατεύσει ο διάβολος όλα τα προμερά του όργανα και θα αρχίσουν πάλι το γνωστό πόλεμο κατά της Εκκλησίας. Θυμάστε τώρα τόσα χρόνια πριν παραμονές του Πάσχα θυμήθηκαν τον κώδικα Νταβίντσι, παραμονές του Πάσχα θυμήθηκαν ότι το Άγιο Φως δεν είναι γνήσιο. Παραμονές του Πάσχα θυμήθηκαν ότι βρήκαν τον τάφο του Χριστού και τα λειψανά του. Παραμονές του Πάσχα θυμώνται όλες αυτές τις βλασφημίες, τις βρωμιές που οι Εβραίοι τους βάζουν στα κεφάλια τους, ακριβώς για να ταράξουν τους χριστιανούς, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στι συνειδήσεις των πιστών, και για να δημιουργηθεί να μία αναστάτωση εγώ θα σας παρακαλέσω αυτές τις υπόλοιπες τουλάχιστον 20-30 ημέρες όσες απομένουν λιγότερος από 30 μέχρι το Πάσχα να κλείσετε την τηλεόραση να μην κοιτάξετε καθόλου αφήστε ό,τι και να γίνει ό,τι και να σας πληροφορήσουν μην ανοίξετε καθόλου τηλεόραση γιατί σας είπα τώρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον διάολο τώρα αρχίζει ο διάολος να τρίζει τα δόντια του τώρα κοιτάει να κάνει κακό διότι επαναλαμβάνω πλησιάζει η σταύρωση τη Μεγάλη Παρασκευή θα σπάσει το κεφάλι του θα το σπάσει χτυπώντας από εδώ και από εκεί για το κακό που έπαθε ο Κύριος με την Αναστασή του του πήρε όλους τους απεώνους νεκρούς και πλέον αυτός είναι ξεδοντιασμένος εμείς η αμαρτωλοί με τις αμαρτίες μας του ξαναδίνουμε δόντια για να μας δαγκώνει. Εμείς του βάζουμε μασέλες στα ξεδοδιασμένα του σαγόνια για να μας δαγκώνει. Εμείς το δεν φταίει ο διάπολος. Εμείς του δίνουμε δύναμη. Εμείς του ανοίγουμε πόρτες. Εμείς του κάνουμε τις χάρες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επαναλαμβάνω, κλείστε τις Διότι από εκεί με να έρθει καινούριο πειρασμό. αυτά για την αυριανή μεγάλη ημέρα να προσέρθετε στις εκκλησίες να προσκυνήσετε με καημό και με πίστη τον Τίμιο Σταυρό να ζητήσετε τη βοηθειά του για να συνεχιστεί ο αγώνας μας της Αγίας αυτής και μεγάλης Τεσσαρακουστής και τώρα ερχόμαστε στο ιερό μας κείμενο Η περασμένη ομιλία μας εξηγήσαμε τους τοίχου 15 και 16 του 16ου κεφαλαίου των παρεμιών του Σολωμόντος και εκεί ο Κύριος μας είπε υψηλά λόγια, μεγάλες απαιτήσει που έχει από εμά. Ο Κύριος μας υπενθύμησε καταστάσεις που δυστυχώς τις ξεχνούμε, καταστάσεις πολύ τιμητικές για μας, μας υπενθύμησε τα δώρα του, τα οποία μας έχει κάνει και τα οποία εμείς δυστυχώς, ως αμνήμονες, ως αχάριστοι, τα έχουμε πετάξει στα σκουπίδια και δεν τα θυμόμαστε. Και ποιά είναι αυτά τα δώρα; Ο Κύριος με τη βάπτησή και κυρίω με το Άγιο Χρήσμα μας έχει δώσει το μεγάλο χάρισμα της ιοθεσίας όπως λέγεται. Μας έχει κάνει παιδιά Του δηλαδή. Είμαστε παιδιά του Βασιλέως. Είμαστε παιδιά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτό ακριβώς το αφήναμε να φεύγει. Το θυμόμαστε μόνο στις δύσκολε στιγμές. Τότε που μόνο όταν έρχονται τα κύματα της ζωής αυτής, θυμόμαστε να σηκώσουμε τα χέρια και να πούμε τον «Πάτερ και να θυμηθούμε ότι ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας. Ο Κύριος όμως δεν θέλει να τον θυμάσει μόνο τότε. Ο Κύριος δεν θέλει να τον θυμηθείς μόνο στη δύσκολη στιγμή. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να ζούμε την υιοθεσία μας. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να ζούμε και να βιώνουμε το ότι είμαστε τα παιδιά του ο Κύριος θέλει να βλέπει στη ζωή μας ολόκληρη ακριβώς ότι τον έχουμε πατέρα μας και αυτό το βλέπουμε πού στα λόγια αυτά τα οποία μας είπε αφού λέει ο Κύριος είσαι παιδί του βασιλέως άρα πρόσεξε η ζωή σου πρέπει να κινείται μέσα στο φως η ζωή σου πρέπει να κινείται μέσα στα πλαίσια που ορίζει η Αγία Γραφή, που είναι το φως. Η ζωή σου πρέπει να κινείται μέσα στην αρετή. Εκείνο δεν το πήραμε ποτέ σωστά υπόψη μας αδελφοί μου. Μας έκανε ο Θεός παιδιά Του και εμείς κοιτάμε ανα πάσα ώρα και ανα πάσα στιγμή να μαγαρίζουμε και να μολύνουμε την υιοθεσία αυτή την οποία μας έδωσε ο Κύριος. Είναι σαν να πούμε ότι σε πήρε ο βασιλιάς, εδώ ο κοσμικός βασιλιάς, σε πήρε κοντά του, σου έβγαλε τα βρώμικα ρούχα που φόραγες, σε έπτυνε, σε καθάρισε και εσύ κάθε μέρα βγαίνεις έξω και πας και λερώνεσαι για να προσβάλλεις τον βασιλιά, για να προσβάλλεις αυτόν ο οποίο σου έκανε τη μεγάλη τιμή. Αυτό κάνουμε δυστυχώς εμείς τα παλιόπαιδα του Βασιλέως. Ο Κύριος μας έδωσε την υιοθεσία, μας αγίασε, μας έδωσε το Άγιο Βάπτισμα μέσα από το οποίο μας ανακαίνισε εν Χριστώ, μας έδωσε την Αγία μας πίστη, μας καθάρισε από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, μας αγίασε, μας έδωσε τα δώρα του Παναγίου Πνεύματος και μίσα σαν να μην το έχουμε σε τίποτα βγαίνουμε και ποδοκυλάμε αυτά τα Άγια Χαρίσματα τα οποία μας έδωσε ο Κύριος τα ποδοπατούμε πως πρέπει να είσαι σαν Υιός του Βασιλέως ο Βασιλεύς είναι φως πρέπει και εγώ και εσύ να κινούμεθα μέσα στο φως πρέπει να είμαστε οι εργάτες της αρετής πρέπει να είμαστε οι εργάτες του νόμου του Ευαγγελίου δεν έχεις κανένα δικαίωμα, ούτε εσύ ούτε εγώ, στο παραμικρό να παραβιάζουμε το Λόγο του Κυρίου. Και αυτό προσέξτε το που σας λέγω, διότι ξέρετε κάτι. Κινούμεθα, λες και είμαστε αφεντάδες. Κινούμαστε και κάνουμε τις παραβιάσεις του Ιερού Ευαγγελίου, λες και είναι... Δικαίωμά μας Ποδοπατούμε τον νόμο του Ευαγγελίου Λες Και είμαστε εμείς Εκείνοι που γράψαμε τον νόμο Και λες και έχουμε το δικαίωμα Να τον σβήνουμε και να τον ξαναγράφουμε Έχετε κάνει μεγάλο λάθος αδελφοί μου Έχετε πάρει πολύ μεγάλο αέρα Τα αυτιά σας έχουν σηκωθεί πολύ ψηλά όπως και η μύτη σας και νομίζετε ότι είσαστε οι αφεντάδε του Χριστού ο Χριστός δεν έβαλε ποτέ κανένα στο κεφάλι του κάποτε οι χριστιανοί οι παλαιοί χριστιανοί εκείνοι που τους ακούτε σήμερα και τους κοροϊδεύετε οι χριστιανές εγιάμιζαν τις εκκλησίες κάθε Κυριακή και όχι μόνο κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο το βράδυ εκκοινωνούσαν τον αχράδων μυστηρίων κάθε εβδομάδα εκειπλαφορούσαν οι γυναίκες με μαντήλια στο κεφάλι ήταν μεγάλη ντροπή μεγάλη ντροπή η γυναίκα να βγάλει το μαντήλιο από το κεφάλι της ήταν πρόστιχο. η γυναίκα να σηκώσει τη φούστα πάνω από τον αστράγαλο και όχι πάνω από το γόνατο αυτές ήταν οι γυναίκες που σας μεγάλωσαν Αυτές ήταν οι μανάδες σας, οι Άγιες. Αυτές ήταν οι Άγιες εκείνες γυναίκες οι οποίες μας παρέδωσαν τον νόμο του Θεού στην πράξη και όχι στα λόγια. Γιατί ήταν αναγράμματα δεν ξέρανε. Μα τον έδωσαν στην πράξη όμως τον νόμο του Κυρίου. Εκείνες και εκείνοι, οι παλαιοί ήταν τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Που ήξεραν να σέβονται το Θεό. Ήξεραν πιστά να ακολουθούν τον νόμο του Κυρίου. Ήξεραν με ακρίβεια και με συνέπεια να διδάσκουν έστω κι αν ποτέ δεν διάβασαν την Αγία Γραφή, γιατί επαναλαμβάνω δεν ξέραν γράμματα να τη διαβάσουν. Άκουγες η μάνα και έπαιρνε την κόρη και τη έλεγε ότι σε πόρνη. Γιατί ήταν πόρνη, ξέρεις γιατί ήταν πόρνη. Γιατί έβαλε κουλαρίκι στα Για φαντάσου αυτή τη λογική να την είχαμε ακόμα όλες πόρνες θα είσαστε τότε επειδή η κόρη έβαλε σκουλαρή στα σταυτή για τη μάνα την ευλαβήμιε μάνα την ευσεβή μάνα η κόρη της έγινε πόρνη παλιά εδώ ένας Άγιος τον έχουμε τον ξέρουμε τον ξέρουμε πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπλος μεγάλη αυτή μορφή του 20ου αιώνα ξέρετε τι έλεγε ρωτήστε, τις του να λέ, να, να, να μάθε, ρωτήστε τους παλαιούς μαθητές να σας πούνε τότε είχε βγει μια μόδα που οι κοπέλες αρχίσαν και ανεβαίναν στα ποδήλατα στα ποδήλατα ευγαίναν τα κορίτσα έξω και κυκλοφοράγαν με ποδήλατα και έλεγε ο Πατήρ Γερβάσιος, έλεγε ο Πατήρ Γερβάσιος, τα βγάλατε στο δρόμο τα κορίτσια σας. Στο δρόμο. Και εννοούσε τις κάνατε πόρνες. Και σήμερα είδες που είναι τα κορίτσια σας. Φανταστείτε σήμερα να ζούσε ο Πατήρ Γερβάσιος. Φανταστείτε σήμερα να έβλεπε αυτή την άθεια κατάσταση. Αλλά τι σας είπα... Νομίσατε ότι γεννήκατε οι κυβερνήτες του Θεού πήρατε το νόμο του Θεού και αρχίσετε και τον πετσοκόβετε γιατί σας αρέσει και τούτο δεν πειράζει και το άλλο δεν πειράζει και το εκείνο και πέτα το άλλο και κράτα τούτο που με συμφέρει θα το πληρώσουμε αυτό θα το πληρώσουμε αυτό αδελφοί μου θα το πληρώσουμε και μάλιστα πολύ ακριβά, γιατί παριστάνομαι το Θεό. Και έρχεται η μάνα και λέει δεν πειράζει το παιδί να μην ειστέψει. Να μην ειστέψει το παιδί. Ποιος το έδωσε αυτό το δικαίωμα κυρά μου σένα. Ποιος σου το είπε αυτό. Ποιος σου το έδωσε αυτό το δικαίωμα σας είπα για εκείνο το πνευματικό παιδί μου από τη Ρωσία που μου είπε η μάνα μου η μάνα μου η μάνα μου μα τη γνώρισα τη μάνα του η μάνα του αρχόντο γυναίκα ρωσίδα τη γνώρισα ξέρεις τι έκανε η μάνα του έμπαινε η Σαρακοστή και το μωρό δεν το θύλαζε δεν το θύλαζε το μωρό το μωρό των ημερών των εβδομάδων το μωρό δεν το θύλαζε και τα παιδιά όχι γάλα ούτε λάδι δεν έβλεπαν μόνο σαββατοκύριακο λάδι και το σαββατοκύριακο τρώγωνε το τηγανόλαδο Το λάδι της μπουκάλα. τα αποπλήματα του τηγανιού εκείνα τρώγανε Τι πάθανε αυτά τα παιδιά, αρρωστήσανε, καθεκτικά γίνανε, όχι, άγιοι γίνανε. Ή τουλάχιστον επήρανε άγιες βάσεις από τις μανάδε τους και από τους πατεράδε τους. Και εσύ ήρθες να μου φτιάξεις νόμο, Η ήρθες να μου βάλεις, να, άκουσες τι λέει εδώ. Είσαι παιδί του Θεού και παιδί του Θεού σημαίνει εξυποχρέωση να βαδίζει στον νόμο του Θεού πιστά και αφοσιωμένο. Αλλά εσύ τον νόμο του Θεού δεν έφτιαξες τα μέτρα σου. Θα το πληρώσεις. Θα το πληρώσεις. Δεν έχω να σου πω τίποτε άλλο. Εσείς πείτε με ότι εγώ το παρακάνω. Πείτε ότι εγώ το έχασα το μυαλό μου. Πείτε ότι εγώ πάω να σας παλαβώσω Ότι θέλετε πείτε. Αλλά εγώ έτσι θα κινούμαι. Και θα έρχεστε εδώ πέρα μόνο όσοι θέλετε να ακούτε αλήθειες. Όσοι δεν θέλετε και κουραστήκατε να πάτε μαζί με τους άλλους που φύγανε να πάτε και οι υπόλοιποι. Και σας επαναλαμβάνω, αν είναι, αν είναι να χαλάσω το κήρυγμά μου, καλύτερα να την κλείσουμε την αίθουσα. Και θα απολογηθώ εγώ στο μακαρίτη το διδασκαλό μου. Ξέρω τι θα του πω. Αν είναι να φύγατε γι' αυτό, να πάτε στο καλό και να μην ξαναβρεθείτε εδώ σε τούτη την πόρτα πηγαίνετε σε οποιαδήποτε άλλα κηρύγματα σας αρέσουν πηγαίνετε οπουδήποτε εσείς αλλού αναπάβεστε αλλά εδώ όχι εδώ όχι ούτε σας κάλεσα ούτε σας κάλεσα ούτε και σας διώχνω αλλά εδώ θα ξέρετε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα οι αίθουσες αυτέ θα μυρίζουν αλήθεια και μόνο αλήθεια και σε όποιους αρέσουν άμα δεν αρέσουν η πόρτα είναι ανοιχτή να πηγαίνετε <Συκλή> συνεχίζουμε τώρα στίχος 17 <Συκλή> τρίβει ζωής εκκλίνουσι από κακόν. Τα ακούς, δεν το κατάλαβες. Οι δρόμοι λέει, της εναρέτου ζωής σε απομακρύνουν από συμφορές. Τι σημαίνει αυτό. Πολλά σημαίνει. Θα μπορούσα να κάνω κυρίγματα; πολλά όχι ένα επάνω σε αυτό το, το λόγο της Αγίας Γραφής. <Και> Γιατί σε βρήκαν συμφορές στη ζωή σου. Απαντάει εδώ ο στίχο, δεν τον άκουσες. Γιατί ήρθαν συμφορές. Γιατί έπεσαν καταιγίδε στο σπίτι σου. γιατί έφυγε από το δρόμο της ενάρετης ζωής ο Κύριος μας το είπε άμα διαβάσετε τον προφήτη Ισαΐα λέει ότι αυτός ο οποίος θα βαδίσει σωστά στον δρόμο του Θεού δεν θα έρθει η θλίψη σε πάνω του. Δεν θα έρθει οργή Θεού επάνω του. Αντίθετα, εάν στραβώσει ο δρόμος στον δρόμο σα που πάτε και για λόγους ευκολίας μπείτε στον δρόμο του σατανά, τότε μάχαιρα ημάς κατέδεται. Τότε θα πέσει μαχαίρι μες στο σπίτι σας. Μαχαίρι στα παιδιά σας, μαχαίρι στα εγγόνια σας, μαχαίρι σε εσάς, μαχαίρι στις οικογένειές σας, μαχαίρι στους άντρες σας, μαχαίρι στις γυναίκες σας, μαχαίρι παντού. Και εδώ ο λόγος του Κυρίου το επαναλαμβάνει. Το επαναλαμβάνει προς τα δεξιά. Τρίβει ζωής εκλίνουσιν από κακόν. Θες στη ζωή σου να βαδίζεις με ασφάλεια πνευματική αλλά και με ασφάλεια από κακούς ανθρώπους και από κακές ενέργειες ανθρώπων και από κακές καταιγίδε που φέρνουν οι αμαρτίες μην πιστά στον δρόμο του Θεού, πιστά Και μπορεί αυτό, αυτή η πιστότητα στον δρόμο του Θεού να μη σου δίνει πολλές ανέσεις και καλά κάνει και δεν σου δίνει πολλές ανέσεις γιατί δεν χρειάζεσαι πολλές ανέσεις διότι ο Κύριος μας είπε ότι ο δρόμος μας στη ζωή αυτή πρέπει να είναι λιτό, λιτό και φτωχός αλλά θα είσαι ασφαλής δεν θα σε αφήσει χάρις του Κυρίου δεν θα σε αφήσει ο Κύριος είναι σαφής αφέστατος στα λόγια Του. Ο Κύριος είναι πιστός εν της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Ο Κύριος αυτά που είπε τα έχει υπογράψει. Ο Κύριος τα έχει σφραγίσει. Ο Κύριος ό,τι είπε θα το τηρήσει ακριβώς. Ακριβώς. Δεν πρόκειται να σε αδίκεις. Μήνε πιστός σε αυτά τα οποία σου ζητάει. Μήνε πιστός σε αυτά που του υποσχέθηκες κατά την ώρα της βαπτίσεως Γιατί υποσχεθήκαμε στη βαπτίσή μας. Υποσχεθήκαμε αλλά δεν τηρούμε. Και δεν τηρήσαμε και δεν τηρούμε. Τρίβη ζωής εκλίνουσιν από κακό. Εάν βαδίζεις με πιστότητα στα λόγια του Κυρίου μπορεί να δυσκολευτείς. Να γελάσουν κάποιοι επί βάρους. εις βάρος. Είδες. Τι σου λένε. Ρευλάκα με το σταυρό στο χέρι θα πας. Ρευλάκα με το σταυρό στο χέρι θα πας. Κομπίνα. Ξέρετε να είσαι κομπίνα. Κομπίνα κάνε. Έτσι δεν σου λένε. Έτσι... Πες κανένα ψέμα Ρευλάκα. Όχι. Ούτε ψέμα, ούτε κομπίνα. Ναι, με το σταυρό στο χέρι θα πάω. Διότι ο σταυρός, α, θα ακούσει τι θα πει για το σταυρό. Σταυρέ η αρχή της σωτηρίας. Σταυρέ. Τον πιστόνο στην στηριγμός. Το λες, το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Δεν το πιστεύεις. Γιατί εδώ σου λέει ο άλλος, με το σταυρό στο χέρι θα πας. Κάθεις και σκέφτεσαι, καλά λέει. Τότε τι στήριγμος είναι ο Σταυρός για σένα. Τι στήριγμος κοροϊδεύει, Κοροϊδεύεις τον Τίμιο Σταυρό κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει! Κοροϊδεύεις. Φύγε παιδάκι μου. Κάντε, κάντε μου μια χάρη. Κάντε μου μια χάρη σας παρακαλώ. Παραξηγήστε με δεν με νοιάζει. Δεν, δεν υπολογίζω. Το βλέπετε δεν υπολογίζω. Δεν υπολογίζω. Κανέναν Πώ το λένε δηλαδή. Πηγαίνετε πέστατα στον Πατριάρχη, δεν με πειράζει. Τίποτα δεν με πειράζει. Πηγαίνετε, ξεβαφτιστείτε καλύτερα. Ξεβαφτιστείτε καλύτερα, σας το λέω εγώ, Τιμόθεος. Ξεβαφτιστείτε καλύτερα, αν είναι να παραβιάζουμε έτσι τον λόγο του Κυρίου, να ξεβαφτιστούμε καλύτερα. Λιγότερη κόλαση θα έχουμε μεθαύριο παρά να είμαστε και να ποδοπατάμε με τέτοια ανεσχηδία το νόμο του Κυρίου. Καλύτερα να ξεβαστιστούμε. Τρίβη ζωής εκκλίνουσιν από κακόν. Ποιος σου δες το δικαίωμα να φτιάξει νόμο εσύ. Βάδισε στον νόμο που έφτιαξε ο Κύριος. Με ακρίβεια, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος του Κυρίου. Με σαφήνεια, με συνέπεια, με προσοχή. Και άσε τον άλλον να λέει. Άσε, μην το συλλεύεις. Πόσες φορές μας το έχει πει μέσα στην Αγία Γραφή αυτό. Μην κοιτάς τον άπιστο, μην κοιτάς τον άθεο. Στραβά, στραβά. <και> Νομίζεις ότι εσύ πας στραβά και εκείνο πάει ίσια, επειδή έχει πολλά λεφτά. Μην το συλλεύεις μωρέ. Μην τον ζηλεύεις μωρέ, τα λεφτά ζηλεύεις μωρέ. Τα λεφτά ζηλεύεις μωρέ. Τα λεφτά είναι άρνηση του Χριστού είναι. Έτσι δεν είπε ο Χριστός. <Ρι> θα έρθει η εποχή που θα λατρέψετε τα λεφτά και εμένα θα με αρνηθείτε. Και αυτό φτάσαμε σήμερα. Εκεί φτάσαμε σήμερα. Να αρνηθούμε τον Χριστό για τα λεφτά. Και γυνήκαμε Ιούδες. Ιούδες γυνήκαμε. Για τα λεφτά να ζηλέψεις τον άλλον. Κολλάστηκε ο άλλος. Άς Άστον εκείνο, Πάει εκείνος. Πήρε τον δρόμο του. Θα πας κοντά. Εκείνο επιθυμεί η καρδιά σου. Εκείνο επιθυμεί η καρδιά σου. Γι' αυτό ήρθες εδώ. Γι' αυτό ζεις σε αυτόν τον κόσμο. Για να απολαύσεις τη ζωή αυτή με χρυσά κουτάλια. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Τον έχασε στον Χριστό. Είδε πως ονομάζει ο Απόστολος Παύλος την αγάπη στα ηλικά πράγματα. είδε πως την ονομάζει. Πώς την ονομάζει. Ιδωλολατρία. Ιδωλολατρία. Έτσι την ονομάζει. Και συνεπώ οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ιδωλολάτρες. Τον Θεό τον έχουμε μόνο έτσι μόνο για για για, για ένα λεπτό το πρωί και ένα λεπτό το βράδυ. Θα κάνουμε ένα σταυρό και θα πούμε ένα μόνο. εκείνο είναι. Μετά όλοι ήλιο, υλικ, ήλοι, υλικ, είλοι υλικά πράγματα, υλικά πράγματα, υλικά, υλικά, είλ τι θα φάμε, τι θα δειθούμε, τι όλα! Όλα. Εγενεί και με Και όταν λέει παρακάτω, δεν αδειάζω, δεν μπορώ, ένα στίχο δεν θα το λιώσουμε σήμερα. Φοβάμαι μήπω δεν το τελειώσουμε. Ένα στίχο θα εξηγήσουμε. Και εκείνο πειλάνε, δεν μπορώ να κάνω κηρύγματα. Δεν μπορώ, έχω το ρολόι απέναντι. Με τρώει, μου τρώει τα μυαλά μου, μου τρώει τα ντετρά μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μισοδουλειέ κάνουμε. Σα είπα, σε ένα στίχο, σε μισό στίχο, στο ένα, αυτό που είπα τώρα στην αρχή, μπορούσα να κάνω δέκα κηρύγματα. Δέκα κηρύγματα. Είναι τόσα πολλά που μου φέρνει το πνεύμα του άγιο στο κεφάλι που τα παρακάμπτω τώρα. να με συγχωρέσει ο Κύριος Τίποτα άλλο. Να με συγχωρέσει ο κύριο, <χω> <χω> Μήκο Δεβίου, οδή δικαιοσύνη. Βαντίζει σωστά. Θα ζήσεις λέει, πολλά χρόνια. Όχι εδώ, αιώνια ζωή, λέει εδώ για την αιώνια ζωή. Αν <Σιζεσαι> μαζί σωστά, αν πνευματικά, αν μαζί άγια, κατά τον νόμο του κυρίου, άμα σέβεσαι και φυλάσαι τον νόμο του κυρίου, μην τον φοβάσαι τον θάνατο. Μην τον φοβάσαι. Δεν εξομολογήσει. Δεν μεταλαμάνει. Έχετε πνευματική ζωή, έχετε. Έχετε, εξομολογήστε. Για, για να δω, για να δω. Πείτε, πείτε, πείτε, πείτε, πείτε, πείτε, πείτε μωρέ, δεν μιλάτε. δεν μιλάτε. Δεν έχετε πνευματική ζωή, δεν εξομολογέστε. Ξομολογείστε. Κοινωνάτε. Ναι. κοινωνάτε. Μη φοβάστε το θάνατο. Βέβαια. Μη τον φοβάστε το θάνατο. Ναι. Να παρακαλάς να Εσύ το θάνατος. Εσύ το ξέρω. Εσύ είσαι άκελος. Εσύ θα πας σε πάνω κατευθεία. Μακάρι να σου μοιάζα. Εσύ δεν το ξέρω. δεν το φοβάσαι. Μη το φοβάστε το θάνατο. Αν εξομολογείσαι, αν κοινωνείς, έχεις αιώνια ζωή. Αν κυρίσεις τον νόμο του Κυρίου, αν τον φυλάσσεις με ακρίβεια, αν προσέχεις τη ζωή σου, αν τι εντολές του Κυρίου, δεν φοβάστε τον Θάνατο. Παρακάλα τον μάλιστα. <κυρίζει> θα σου έλεγα παρακάλα τον. Έλα Θάνατε, έλα Θάνατε να με πάρεις. Έλα να με πάρεις, να με τον κοντά στον Κύριο. Έλα να με πάρεις. <κυρίζει> Ένα. να το πεις με την καρδιά σου να το πεις να το πεις, με την... μη μιλάς, μιλάς. <laughs> να το πεις με την καρδιά σου <laughs> αλλά δεν έρχεται <coughs> δεν το λες με την καρδιά σου, γιατί <coughs> φοβάσαι, γιατί δεν είσαι έτοιμος <coughs> δεν είσαι, <coughs> <Δεν> είσαι έτοιμος <coughs> μίκος <Μή> βίου οδη δικαιοσύνης <coughs> βαλίσεις σωστά έχεις αιώνια ζωή Έχεις εισιτήριο για την αιώνια ζωή είδατε τι είπε ο Κύριος σε εκείνο το νεανίσκο Κύριε λέει τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια βασίλια δεν το θυμάστε, δεν ξεχάστε ναι. τι είπε ο Κύριος, αυτό δεν είπε τα σεντολάς είδες, τήρησε τα σεντολάς από μικρός λέτε τήρησε τα, τα φύλαξε τον όμο του Κυρίου όχι δικά σου ναι. όχι δικά σου ναι. όχι ότι είθες εσύ Ό,τι λέει ο λόγος του κυρίου, όχι δικά σου. Και εκεί είναι το ξεμολογητήριο, και πήγαινε εκεί, και πέσει στα γόνατα, και ξαναπέσαι και ξαναπέστο να φύγει από πάνω σου. Στον ίδιο στίχο είναι πολύ μεγάλος ο στίχος Δεν αλλάζουμε. Ένα στίχο θα κάνουμε σήμερα σας είπαμε κυνηγάει ο χρόνος συνεχίζουμε ο δεχόμενος παιδεία εναγαθίσεστε εδώ θα πάρετε άριστα 10 όλοι σας εδώ σας συγχαίρω όλοι εδώ θα πάρετε άριστα όλοι σας βλέπετε ξέρω να λέω το άσχημο το αρνητικό, το ελεγκτικό, αλλά ξέρω να λέω και τον έπαινο. Εδώ σας επαινώ όλους. Γιατί? Γιατί δέχεστε παιδεία. Σας αρέσει η μορφώσις; Σας αρέσει να μαθαίνετε. Αυτό λέει εδώ. Όποιου του αρέσει να μορφώνετε να παιδεύεται δηλαδή να παίρνει την παιδεία του Χριστού αυτός την απάθεια εναγαθίσεστε Αυτό θα απολαύσει τα αιώνια αγαθά <Και> σου αρέσει να έρχεσαι εδώ μη φύγεις από εδώ <Και>, εγώ θα φύγω, θα πεθάνω εδώ. εγώ το βλέπω, δεν είμαι, δεν είμαι για πολύ πάει κουράστηκα εγώ τώρα το είδα, <Και, <Και, <Και, <Και, είδα> το βλέπω, το βλέπω δεν το λέω για να ναι, μην μου λέτε ότι για το βλέπω. το βλέπω, το βλέπω, κουράστηκα μου λένε εσύ είσαι 49 χρονών, 50 είσαι Δεν το πιστεύουμε. Δεν το πιστεύουμε. Εσύ είσαι 80. 80, 90. Λέω τόσο αισθάνομαι. Τόσο αισθάνομαι. Τόσο αισθάνομαι. Τόσο είμαι. 80 είμαι. Τόσο αισθάνομαι. Εσύ, 49 χρονών εσύ. 49 λέει το, το, η ταυτότητά μου τόσο λέει. Ψέματα δεν δήλωσε. Η μάνα μου και ο πατέρα μου τόσο. Τόσο είμαι. 49 χρόνια. Δεν το πιστεύουμε. Δεν το πιστεύουμε. Πάει τελείω. Δεν το πιστεύουμε. Πάει, πάει. Το ξέρω. Λέω έχει στήκη. Ό,τι και να μου πει σπέζουμε και άλλο. Το, το ξέρω. Το βιώνω. Το αισθάνομαι. Κουράστηκα. Εγύρασα πλέον πριν την ώρα μου. Το ξέρω. Πολύ καλά. Εσύ όμω μην φύγετε από εδώ. Μη φύγετε από εδώ. Και πιστεί να τη βρείτε, πόρτα, σταθείτε πάρτε σκαμπό και καθίστε από εκεί. Να ακούτε τη φωνή μου από εδώ, θα βγαίνει η φωνή μου από εδώ μέσα. Τα βγαίνει. Και πάρτε σκαμπό και καθίστε από εκεί, Μην φύγετε από εδώ. Γιατί εδώ μεγαλώσατε. Εδώ καλοχηθήκατε. Εδώ πήρατε τα ναύματα τη πίστη. Εδώ μέσα, εδώ, εδώ, σε τούτη την άφουσα εδώ. Και δυστυχώ βλέπετε οι πολλοί την πρόδωσαν και φύγανε. Εδώ. Εδώ μεγαλώσατε εν Χριστό. Εδώ αγιαστήκατε, εδώ μορφωθήκατε, εδώ μορφώνεστε, εδώ παίρνετε τι αλήθειε τη πίστεω. Μην τι προδώσετε αυτέ τι αλήθειε. Και σα είπα, και πιστεί να τη δει την πόρτα, απόξω! Απόξω! Στείστε αντίστοιχο και κάτσε εκεί απόξω. Και παρακάλετε τον Θεό να σου φωνάξει ο Θεός να σου φωνάξει με τη δικιά μου τη φωνή, αφού εμένα συνήθισε εδώ να σου ανακούσει, να βγει ακόμα ακόμα και αν έχω πεθάνει και αν είμαι άρρωστος στο σπίτι, να, να ακούσει να φωνάζω. Να του παρακαλάς τον Θεό. Γιατί αυτές οι κραυγές μου ήταν οι κραυγές αγωνίας, οι κραυγές αγάπης που σας είχα. Που εσείς τι παραξηγήσατε. Ο δεχόμενος παιδείαν εναγαθίσαι. Σου άρεσε η μόρφωση. Σου άρεσε να ακούς σου άρεσε να παιδεύεσαι εν Χριστώ αυτό θα σου κάνει καλό εδώ σε παρηγορώ βλέπετε εδώ αν φυλάξεις αυτά που έμαθες θα αγιαστείς γιατί εδώ σας έχω εγγυηθεί κάτι και αυτό δεν θα το πάρω ποτέ πίσω σήμερα δεν θα σας αφήσω να φύγετε και μισή θα τελειώσουμε σήμερα 7,5 ώρα Όποιο θέλει, θέλει ας φύγει εγώ δεν θα φύγω δεν λοιπόν, θα σας πω λοιπόν κάτι εδώ έχετε μια εγγύηση από μένα την έχω τηρήσει σας έχω δώσει ας μου επιτραπεί φράση το λόγο της τιμής μου ότι εδώ ψέμα δεν θα ακούσετε και δεν ακούσετε δεν θα κρύψω τίποτα και δεν έκρυψα τα είπα όλα και θα τα λέω όλα τα είπα όλα και θα τα λέω όλα Και αφού τα λέει όλα ο Κύριος, θα τα πω όλα και εγώ. Ετιχάρη τη χάρη του Θεού, σας το έχω δώσει υπόσχεση και αυτή η υπόσχεση, μέχρι τουλάχιστον τώρα, την έχω τηρήσει. Και να εύχεστε να την τηρήσω μέχρι να πεθάνω. Συνεχίζουμε. Παραπονιώστε έτσι. Παραπονιώστε. Φωνάζει, μας ελέγχει, μας κρίνει. Τώρα θα δεις όμως. Τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου με δικαιώνει εμένα. Μενα με δικαιώνει. Εσάς σας κολλάει στον τοίχο. Με δικαιώνει ο λόγος του Κυρίου. Ξέρεις τι λέει. Ο δε φυλάσσον ελέγχους σοφιστήσετε σας ήλεγξα δεν σας κουτσομπόλευσα δεν πήγα στη γειτονιά να πω τι κάνει ο ένας και ο άλλος όχι είχα το στένο την Παρισία να έρθω εδώ να σας τα πω μπροστά σας να κρίνω τις πράξεις σας να κρίνω τα έργα σας, τα λόγια σας μπροστά σας να σας ελέγξω και εσείς με δικάσατε και όπως σας είπα προηγμένως πολλοί έφυγαν θύμωσαν, πείσμωσαν σας το λένε κιόλα. να μας λέει έτσι να μας λέει για τα παντελόνια να μας λέει για το κούρεμα να μας λέει για το βάψιμο δεν τον αντέχουμε, θα φύγουμε Όμω άκου τι λέει εσύ έμεινε και μπράβος σας είπα ο έπαινος είναι έπαινος εγώ θα πω την αλήθεια δεν σας κολακεύω. σας επαινώ γιατί πρέπει να σας επαινέσω εδώ σας επαινεί άλλωστε ο λόγος του Κυρίου; τι λέει εδώ ο δεχόμενος οφειλάσσων ελέγχους σε ήλεγξα εσύ τον φύλαξε τον έλεγχο εσύ τον έλεγχο τον αγάπησες και μακάρι να τον αγαπάς μέχρι να πεθάνεις Φύλαξε τον έλεγχο δεν σε ηλέγξα γιατί σε μίσησα όχι, ο Θεός ξέρει σε ηλέγξα γιατί σε αγαπάω σε ηλέγξα γιατί σας αγαπώ σε ήλεξα γιατί θέλω να σας δω όλους της βασιλεία του Κυρίου αυτή είναι η ευχή μου αυτό θέλω να ειδούν τα μάτια μου και τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Αυτούς που με εμπιστεύει ο Κύριος είτε στο πετραχύλι μου είτε στα κηρυγματά μου αυτούς θέλω να τους δω όλους στη Βασιλεία του Κυρίου. Όλους, όλους, τον παρακαλώ, τον θερμοπαρακαλώ γι' αυτό. Να μπουν όλοι μπροστά από μένα και εγώ να είμαι ο τελευταίο. Αυτό του ζητάω σαν μεγάλη χάρη. Είτε αυτού που ξομολογήθηκαν σε μένα, είτε αυτού που άκουσαν τα κηρύγματα μου, όλου να του δώσει στη βασιλεία του κυρίου. Αμή. Αυτή τη χάρη θέλω να μου κάνει ο κύριο. Και αυτό το παρακαλάω μέσα από την καρδιά μου. Εσύ λοιπόν που φυλά τον έλεγχο, τον αγαπάς τον έλεγχο. Ξέρει ότι βγαίνει από μια καρδιά που σ' αγαπάει. Εσύ που τον φύλαξε, τον φυλά, τον τηρεί. Εσύ, τι λέει εδώ. Είσαι σοφός. Εσύ είσαι σοφός. Θα γίνει σοφός εσύ. Σου αρέσει ο έλεγχος εσύ. Και πάντα να σου αρέσει ο έλεγχος. Μην ψάξει ποτέ. Ποτέ μην ψάξει. Κολακία. Ακόμα και από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί. Να δέχεσαι την κριτική. Ακόμα και από μικρό παιδί. Κι α βγαίνει η μεκακία από την καρδιά του. Εσύ να δέχεσαι ό,τι σου λέει. Να το δέχεσαι με ψυχραιμία και ασακούς η καρδιά του να σπαρταράει από μίσο για σένα. Εσύ ό,τι σου λέει να το δέχεσαι με ακακία, με αθωότητα, με απλότητα και να λες πας και έχει δίκιο. Τι μου είπε τώρα. Με είπε στο είπε, στο είπε, γέλασε εις βάρος σου σκέψου με ψυχραιμία. Μήπω έχει δίκιο. Μήπω είμαι. Μήπω κουτσομπολεύω. Αυτό θα σε αγειά Μην παραξηγηθεί. Ποτέ μην παραξηγηθεί. Ποτέ μην παραξηγηθεί. Ποτέ, Ποτέ μην μαλώσεις με τον άλλον γιατί σου είπε μια κουβέντα. Μπορεί να τα πει με αλλά ο Κύριος επέτρεψε να τα ακούσεις για να διορθωθείς, για να αγιαστείς, για να σοφιστείς. Να γίνεις σοφός. Να γίνεις σοφός. Μην αρπάζεσαι, γιατί τον να είναι ότι χειρότερο. Σημαίνει ότι μέσα σου φωλιάζουν ακόμα τα δαιμόνια του εγωισμού που δεν σ' αφήνουν να κοιτάξεις τα χάλια σου. φυλάσει συνεχίζουμε δεν τελειώσει ο στίχος ένας στίχος βλέπετε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο στίχος 17 στίχος μεγάλος στίχος ως φυλάσει τα σε αυτού οδού τηρεί την εαυτού ψυχή ο Κύριος σου χάραξε έναν δρόμο δεν σου χάραξε σου έχει δείξει πως θα βαλτίσεις Άλλωστε δεν το λέει όταν λες κιόλα. Όταν, όταν λες εκεί στο Κύριε Σάκουσον, λέτε παράτηση διαβάζετε κάθε μέρα, παράκληση, λέτε το Κύριε Σάκουσον. Εστι λέει, γνώρισόν μη Κύριε, δεν το λες, γνώρισόν μη Κύριε, Δόν <εγνώρισον, εγνώρισον, μη κύριε> <εγνώρισον, μη κύριε> <οδών>, εν υπορεύσομαι, γνώρισόν <μη> Κύριε οδών. και ο Κύριος σου τη γνωρίζει την Οδό. Σου λέει ο πνευματικό, σου λέει ο μιλητή εδώ εγώ, εγώ δεν τα λέω. Τι είναι αυτό που σου λέω. Δεν είναι οδό, δεν είναι δρόμος που σου λέει ότι πρέπει να βαδίσεις. Τον παρακαλάς τον Κύριο και ο Κύριος αμέσως σου απαντάει. Του λες γνώρισον με οδόν ενήπορεύσομαι και ο Κύριος σου στέλνει τον πνευματικό σου, σου στέλνει τον Τιμόθιο, σου στέλνει τον ένα, τον άλλο να σου πει αυτός παιδί μου είναι ο δρόμος. Εδώ βάζεις, προχώρα. Αυτόν τον δρόμο, αυτόν το δρόμο που σούδειξε ο κύριο, πρόσεξε γιατί απ' έξω που θα βγει, σε περμένουν τώρα. Τώρα σε περμένουν δαίμονε, όξο. Τώρα που θα βγει, όξο, σε περμένουν δαίμονε. Οι δαίμονε οι οποίοι στέκουν πίσω από τη φιλενάδα, από την πλάτη τη. Πίσω από την πλάτη του άντρα σου, πίσω από την πλάτη τη γυναίκα σου, πίσω από την πλάτη του παιδιού σου, πίσω από την πλάτη τη κόρη σου, πίσω από την πλάτη. Των συγγενών σου. Των γειτόνων σου. <κυμει> περιμένει ο δαίμονας. Πού πήγες, πού πήγες πάει. Με θα πήγες. πάει στο κήρυγμα. Στον... Ρε, ρε βλάκα. Εκεί πας <μυκλά> Λε Λε, ακόμα. Ρε ακόμα. Μα είσαι μουρλός, δεν είστε καλά σου. <χ camel. πα domestic> δεν είστε καλά σου. Δεν είστε καλά. Ακόμα kolay. και πας εκεί. Ακόμα και πας. Θα πούνε οι παπάδες. Ο παπάς της Ενορίας θα στο πει. Σε εκείνο πα το μουρλόνι. Δεν είδε. Δεν είδε προχτέ με, με τα καρναβάλια. Τι βλακίες έλεγε αυτό. Έτσι με πήρε. Προχτέ πήγα στον καταγνητικό και εγώ είπα λέω να πάω μέσα στο ιερό. Με πιάνει ένας. Τι αυτά που έκανε, μου λέει. Τι αυτά που έκανε. Άσου. Τι να του πω τώρα. Άς. Λέω πνευματικό, μη σε παπούλι. Πνευματικό, μη σε άσου. Ευτυχώ είχα την ευχή του πνευματικού μου. Άντε συγχωρεμένο να είσαι πήγαινε στο καλό σου. Σου ανέφερες και να είδαμε κρίνηση. Άσε στο καλό σου, πήγαινε. Γιατί λέει τα έκανες αυτά. Άσε με απόλυποτε. Μην με κολλάζεις. Άντε πήγαινε. Πήγαινε στη δουλειά σου. <Και> Του παπά. Παπά στη συνορία σου. Παπά στη συνορία σου. Θα έρθει να γίνει ο παραχαράκτης. Γι' αυτό φωνάζω εγώ εδώ πέρα. Ο Γέννας ακολουθείς τον Τιμόθεο. Με είδατε και ε, να είναι καλά. Ο Νίκο ή κάποιο άλλο παιδί, πνευματικό παιδί που θα με φέρει, θα με πάρει, θα, θα με πάει σπίτι μου. Να είναι καλά τα παιδιά, ευλογημένα να είναι από το Θεό. Του έχω δώσει χιλιάδε ευχέ, του δίνω και θα του δίνω πάντοτε. Να είναι καλά που με αγαπούν και με συνοδεύουν, με, με φέρουν εδώ πέρα και με να πάνε στο σπίτι μου. Γιατί αυτό θέλω, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν σα συζήτησε να έρθετε κοντά, έφτιαξε καμιά ουρά, καμιά συνοδία, ποτέ. Όχι. Όχι, ούτε θέλω ούτε θέλω συνοδίες ούτε θέλω να φτιάξω ουρές πίσω μου, δεν θέλω καλά και εδώ πέρα που ξέρετε ότι έρχομαι κάθε Σάββατο όποιος θέλει ας έρθει να ακούσει φύλαξε όμως το δρόμο το δρόμο φύλακτο αυτό το δρόμο που σου έδωσε αυτός είναι ο πιστός ο δρόμος ο γνήσιος ο δρόμος ο γνήσιος ο δρόμος είναι αυτός αυτοί που τον υβρίζουν τον δρόμο αυτόν και παπάτέ δεν σας είπα και δεν Και δεν Και δεν σποτάδες! Δε αυτόν τον δρόμο εσύ κράτα τον και μην ακούσεις κανέναν. Και θα τολμήσω να σου πω λόγια του Αποστόλου Παύλου που είπε ότι ακόμα και άγγελος να κατέβει από τον ουρανό. δεν θα είναι, άγγελος δαίμονας θα είναι βέβαια. Θα έχει βάλει αλεύρι στα, στα φτερά του τα μαύρα θα έχει βάλει αλεύρι για να σε κοροϊδεύει κατέβει λέει άγγελος εξ ουρανού και να σου πει ότι ξέρεις αυτά που σου είπε ο Τιμόθεος είναι χαζομάρες, είναι βλακίες, μην ξαναπάς εκεί να τον καταραστείς να τον καταραστείτε να τον καταραστείτε, αναθεματισμένος να σε. φύγερε κακούργια από εδώ πέρα πες το. φύγερε κακούργια από εδώ μέσα σταύρωσε τον και θα δεις ότι θα είναι δαίμονες να φύγει από κοντά σου Φυλάσσιτα σε αυτού οδού τηρεί την αυτού ψυχή. Έμαθε ένα δρόμο, δεν τον έμαθε. Στον έδειξα, εγώ, μου ανέθεσε ο κύριο, γι' αυτό με έκανε για να σου μάθω το δρόμο του Θεού. Στον έμαθα, στον εμπιστεύτηκα. Στον εμπιστεύτηκα, στον έδωσα, στον έδωσα πιστών, δεν τον παραχάραξα. Τον κρατάς στα χέρια σου από εκεί και πέρα έχεις ευθύνη τι θα δώσεις παραπέρα εσύ εγώ πάντω σου την αλήθεια τι θα δώσεις παραπέρα στο παιδί σου, στο σου έχεις ευθύνη και άμα τον τηρήσεις λέει και τον φυλάξει αυτό το δρόμο γιατί στη λέει φυλάς την ψυχή σου Όποιος φιλάει τη ψυχή του θα πάει στον παράστηση Αμα τη φιλάς τη ψυχή σου Αμα τη τον νόμο, Αμα τη τον δρόμο Τον φιλάς τον δρόμο Με ακρίβεια με ακρίβεια. Είναι σαν να σου πω Πού θες να πας στο σπίτι σου Πού μέρεις Κορίνος δεν θα κατέβεις από εδώ Αμα πας από αλλού δεν θα πας πότε στο σπίτι σου Θα πας οπουδήποτε αλλού Αλλά στο σπίτι σου δεν θα πας έτσι λοιπόν αυτός είναι ο δρόμος που σας έδωσα που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο δρόμος. Αν τον κρατήσεις. Αν τον κρατήσεις και τον βαδίσεις. Και τον βαδίσεις με πιστότητα, με ακρίβεια. Εάν τον κρατήσεις το δρόμο αυτόν θα φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν τον τηρήσεις, τον φυλάς τον δρόμο αυτό φυλάς την ψυχή σου. Φυλάς την ψυχή σου. Η ψυχή σου με ασφάλεια θα πάει στον παράδεισο. Εάν αρχίσεις και λοξοδρομής και πεις την αυτά που μας έλεγε σήμερα όχι δεν γίνονται αυτά, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν φτιάχνουμε θα φτιάξουμε άλλο δρόμο, καταστροφή. Σας τα είπα, σας τα υπογράφω ότι αυτές είναι οι αλήθειες και όποιος θέλει ας ακολουθήσεις <κοί> όποιος θέλει έχετε ευθύνη είστε άνθρωποι νοήμονες και από εκεί και πέρα ο Κύριος θα σας ζητήσει λόγο γιατί εσείς μάθατε υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μάθουν αλλά δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε δεν μπορούμε Ξέρετε πω υπάρχουν στην Αυστραλία, υπάρχουν στην Αμερική, υπάρχουν στην Αφρική, υπάρχουν χριστιανοί Ορθόδοξοι, υπάρχουν κάτω στη Λατινική Αμερική εκεί πέρα που είναι άγριοι Δεν τολμάνε να πούνε ο Χριστό εκεί πέρα, τον οφάνε, θα τον φάνε, Ζωτανό θα τον φάνε. Ζωντανό θα τον φάνε. Ζωντανό θα τον φάνε. Κομμάτια θα τον κάνουν να τον φάνε. Θέλουν να ακούσουν οι κακόμοι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θέλουν να κοινωνήσουν και αυτοί, δεν υπάρχει. Εκκλησία δεν υπάρχει. Για φαντάσου τι σου έχει δώσει ο κύριο Βρεκακούργη. Τι σας έχει δώσει ο κύριο Βρεκακούργη. Τι σα έχει δώσει ο κύριο Βρεκακούργη. Τι μα έχει δώσει ο κύριο. Τι μα έχει δώσει ο κύριο. Και του κλείσαμε την πόρτα. Του κλείσαμε την πόρτα. Τον διώξαμε. Τον διώξαμε. Τι μας έδωσε ο κύριο. Ζωή αιώνιο μα έδωσε. Και του κλείνουμε την πόρτα και τον διώχνουμε. Και τέλος, αγαπών δε ζωήν αυτού, φύσε δε αυτού. Αγαπάς τη ζωούλα σου, τη ζωούλα σου, ποια ζωούλα, την αιώνια ζωή. Την αγαπάς, τη θέλεις, θες να φτάσεις εκεί, θες, θες, θες θες να πας στον παράδεισο θέλεις να φτάσεις σε αιώνια ζωή θέλεις να ζήσεις αιωνίως παρα το Κυρίο παρα τους Αγίους θέλετε θέλετε να είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα ε ευλογία μεγάλη είμαστε. αλλά τι λέει εδώ ε είμαστε. Μιλιά. Είμαστε. μιλιά μιλιά μιλιά μη μιλάς μην κακολογείς, μιλε ψέματα, μιλε λες πολλές κουβέντες, μην αργολογεί, μην κατακρίνεις, μην κουτσομπολεύεις, μην δικάζεις. Δίκαιο εαυτού αυτού κατήγορος, λέει η Αγία κατηγόρα τον εαυτό σου. Σε υβρίζουν. <χω> Την ώρα που σου λέει ο Σατανάς, μίλα, άστραψε ένα χαστούκι στα μούτρα σου, να, να κλείσει, να ματώσουν τα χείλη σου, να σπάσουν τα δόντια σου, να μη μιλήσεις. Μη μιλήσεις. Είδε τι λέει τώρα. Ο αγαπών ζωή είναι αυτού, φύσεται του αυτού, κλείς το στόμα σου. Μη μιλήσεις, μη μιλήσεις, μη μιλήσεις. Μα με αντική, καλά σου κάνει. Καλά σου κάνει μη μιλήσεις, μη μιλήσεις εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξει αμαρτία άμα μιλήσεις και πιάς τα λόγια εκεί στο κουτσομπολιό που πήγες θα πεσει την αμαρτία διαπαρήμα αργό άμα αρχίσεις και αργολογείς θα δώσεις λόγο η μέρα δεν σε συμφέρει, μην ανοίγεις το στοματάκι σου μην ανοίγεις το βρώμα στομάς μην το ανοίγεις μωρέ, καθόλου βάλε μια πέτρα μέσα Βάλει μια πέτρα. Και εκεί είναι σαν. Πώ το πώς κάνουμε τον πεθαμένο, Πώ το κάνουμε τον πεθαμένο Θυμάστε τον πεθαμένο πώ το κάνουμε. Του βάζουμε και ένα κορδόνι εδώ. Δέσπο. Δέσπο να μην ανοίξει το στόμα σου καθόλου. Δέσπο. Βάλει ένα λουρί, ένα λουρί. Εδώ. Να μην ανοίξει το στόμα σου. Πώ κάνει τον πεθαμένο να μην πέσει το σαγόνι του κάτω και φαίνεται μια ιδεία μέσα στο θέατρο. Και του δένει το κεφάλι. Έτσι δα και το δικό σου το κεφάλι. <κυκλή> να μην βγάλει αυτό, Τίποτα. Mm -hmm, mm -hmm, τίποτα, ούτε μου, τίποτα, για να πας στον Παράδεισο. Είδες, γιατί φύγανε αυτοί από το, σου λέει τι είναι αυτός, τι, μου, τι μούρλιας λέει αυτός τώρα εδώ, τι μούρλιας λέει, τι πλακίες λέει, δεν τα λέω εγώ. Αγία Γραφή, Αλεά Διαθήκη, εδώ, παροιμίες του Σολομόδος, βλέπετε, η Αγία Γραφή μας τις βάζει τις παροιμίες σήμερα, Είδατε τώρα στη Σαρακοστή, κάθε πρωί πάτε στην εκκλησία. Διαβάζετε στο σπίτι σα, δεν διαβάζετε. Ούτε πάτε στην εκκλησία, τι να σα κάνω εγώ. Τα λέει όμω, κάθε πρωί έχουμε δύο αναγνώσματα: γένεσης και παρομοιών σολομόντο. Πάτε στι προηγιασμένε. Πάτε στι προηγιασμένε. Yeah. Είδε τι λέει ο παπά. Είδε τι λέει ο ψάρτη που διαβάζει. Παρομοιών το αναγνωσμά. Yeah. Δεν το ακούτε αυτό. Yeah. Πάντα στην προηγιασμένη. Πάντα. Γενέσιο στην την αρχή, Γενέσεως τον άγμα, μα μετά το μετά παροιμιώνω το ανάγνωσμα, να παροιμιώνω, παροιμιώνω. Αγία Γραφή. Ιησοπαδικά ε, μου, γι' αυτό σου εγγυήθηκα ότι ο δρόμος που παραλαμβάνεις από μένα, ο δρόμος που παραλαμβάνεις είναι ο αληθής και ασφαλής δρόμος που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανού. Κρατήστε τον αυτό το δρόμο. Εδώ τελείωσε ο στίχο. Μεγάλο στίχο. Είδατε πόσα είχε να μα πει. Αλλά τίποτα. Εγώ αισθάνομαι, αισθάνομαι ότι δεν είπα τίποτα σήμερα γιατί, γιατί ήθελα να έχω ώρε ολόκληρε για να τελειώσει αυτό το στίχο. ώρες ολόκληρε. ώρες ολόκληρε. Κηρύγματα πολλά. Πάρα πολλά κηρύγματα. εκατό ο κηρύγματα μπορούσα να κάνω εδώ πέρα. εκατό κηρύγματα. Ατελείωτε. Ένα. Αλλά με δεσμεύει το ρολόι εκείνο εκεί απέναντο, το καταραμένο εκείνο που έχω και δεν μπορώ να το βλέπω. Αλλά μου το βάλαν έτσι επέρετε, μου το ο στο το βάζουμε εκεί πέρα για να μην σου φεύγει η ώρα. Να είναι ευλογημένο. Λοιπόν, ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλή αυριανή, που είναι αύριο του τιμίου σταυρού είπαμε, και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ. Και μπορώ να το βλέπουμε το καταλαβούν. Κατέλησας Υπότιτλοι Κύριε οι μόνοι Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγξον και ζώσον ημάς. Αμήν. Ελάτε να σας δώσω το βιβλίο.